Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι καλώς ήρθατε εκπομπή ΑΕΠΕ στο 90,6 Όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρα Παρασκευή από τη Μία ως και τις Δύο και Μισή μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα Ελαφρά συναχωμένη βέβαια Τη εποχή θα το ξεπεράσουμε αυτά είναι τα ψηλοπροβλήματα δεν είναι τα μεγάλα προβλήματα λοιπόν να πούμε πριν πούμε στην ουσία που έχουμε σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε να πούμε λοιπόν ότι επικοινωνείτε μαζί μας για τα παραπονά σα, για τις απορίες σας αλλά και για τις σημαντικές πληροφορίες που μας στέλνετε ε, μέσω του ESM, Στέλνοντας SMS το 54344 γράφετε επαμ, κενό και ό,τι από εκεί και πέρα θέλετε να μας στείλετε Επίσης ε, τρέχει και ο διαγωνισμός μας για 5 διαγωνισμούς, όχι διαγωνισμούς η συμμετοχή σας 5 διπλές προσκλήσεις η εκπομπή ΑΕ σας πάει θέατρο και συγκεκριμένα στο Θέατρο Α, στην ε, πολύ επίκαιρη παράσταση του Στέφανου Λινέου, ο εχθρός του λαού διασκευασμένο από τον ίδιο με αφορμή την επικαιρότητα που ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια λοιπόν ε, είναι στο 54-344 επαμ και ενώ τη λέξη παράσταση και το όνομά σα το οποίο είναι απαραίτητο. Πέντε διπλές προσκλήσεις θα κληρώσουν την Παρασκευή το μεσημέρι. Για αυτή την πολύ σημαντική και ωραία παράσταση. Ε, αυτά με τα διαδικαστικά μας για να μπούμε στην ουσία εγώ θέλω να πω επειδή από ζούμε τις δηλώσεις και πόσο μια καινούρια μέρα έχει ανατήλει για αυτό τον, το λαό και όχι μόνο αλλά και για την Ευρώπη μετά τι τελευταίες εξελίξεις και πόσο όλα με λίγο ακόμα αγώνα θα πάνε καλύτερα ίσως ο κύριος Πρωθυπουργό και η εταίροι του δεν γνώριζαν τα στοιχεία για τον υποσιτισμό στα ελληνικά σχολεία τα οποία τις τελευταίες μέρες βγαίνουν ε, Να πούμε λοιπόν ότι εχθές... Μπορεί να έγινε η αποκάλυψη ότι μόνο στο κέντρο της Αθήνας 2.000 μαθητές υποσητίζονται. Σήμερα όμως έχουμε νεότερα στοιχεία και βλέπουμε ότι δυστυχώς οι 2.000 ε, τύμουν να γίνουν 25.000 διότι ένα νέο πρόγραμμα πρόκειται να στέλνει συσίτιο σε 25.000 μαθητές σε 100 σχολεία στην Αττική. Λοιπόν, αυτό πριν του παναγυρισμού, πριν τι ωραίε αυτέ δηλώσει που κάνουν οι Έλληνε πολιτικοί, έτσι να, να το σκεφτούν καλύτερα όταν ανοίγουν το ωραίο του στοματάκι και μα λένε αυτά τα υπέροχα λόγια για το πόσο καλά θα πάμε. Δημήτ, θα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει ενδιαφέρον να πούμε αυτά τα στοιχεία, να δούμε πώ διαμορφώνονται, γιατί έχουμε και το χάρτη, ξέρει, σε ποιε περιοχέ υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχει χαρτογραφηθεί ο υποξητισμό των Ελληνόπουλων στην ατική. σε ποιες περιοχές αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα ε, είναι, βλέπω εδώ ότι αγγίζουν τα, τα, τα, στις περιοχές του αστεροσκοπίου του πετραλόνου, του μεταξουργίου και του θυσίου. ακολουθούν ο Κολονός η Ακαδημία Πλάτωνος, τα Σεπόλια τα Πατήσια, οι Κυψέλη, οι Αμπελόκυποι και το Πολύγονο λοιπόν συνεχ, συνεχώς αυξάνονται τα αιτήματα για δωρεάν σύντηση παιδιών ε, όπου βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όσο πηγαίνει και όσο προχωράει και τα μέτρα θα τα δούμε από την αρχή του χρόνου που θα αρχίσουν οι κρατήσει υπέρα οι, οι φόροι και τα λοιπά αυτά θα αυξάνονται και δεν ξέρω βλέπω εδώ πέρα ότι το Ίδρυμα άρχο ε, σε ε, συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα θυμώνω ε, από το να τα ακούω αυτά διότι είναι οι φιλανθρωπίες πολέμου. Λοιπόν, δεν ξέρω στη συνέχεια πόσο μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτά τα αιτήματα, αλλά ακόμα και αν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε, ε, φαντάζεσαι αυτά τα παιδιά που ζουν από συσίτιο. Δηλαδή τι εικόνε, πώ μεγαλώνουν. Εγώ αυτό σκέφτομαι παιδιά, α πούμε, και ανατριχιάζω. Όταν παιδιά αναγκάζονται να ζητιανέψουν για ένα συσίτιο σε αυτή την εποχή, με αυτέ τι συνθήκε όπω έχουν διαμορφωθεί, που δεν το γνώριζαν καν αυτό, λοιπόν. Τι, τι γενιέ θα βγάλουμε. Ε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα αυτό. Ναι. Εγώ θα σου πω, θα διακυδεύσω μια πρόβλεψη ναι. και να δούμε, να πάρουμε ένα στίχημα να δούμε αν μην πέσουμε. Mm -hmm. Σε πληροφορώ ότι μέχρι το τέλος του χειμώνα, Αρχές τη Άνοιξη, ναι. ένα στα τρία παιδιά θα έχει ανάγκη από υποστήριξη. Ένα στα τρία. Οπότε αυτά είναι ψηλοπράγματα όλε. Ακριβώ. Βεβαίως επειδή με ρωτάγανε και με ρωτάγανε και σήμερα ας πούμε ε, τι πρέπει να κάνουμε αν δεν καταλάβουμε αν δεν το καταλάβουμε, δεν το νιώσουμε τι πρέπει να κάνουμε Το να είμαστε της τύχης μας αξίοι της τύχης μας Ίσως σε ρωτάνεις το τι πρέπει να κάνουμε εννοείς ο απλός κόσμος. Ναι, βέβαια. Δεν μιλείται περί πολιτικά. Τώρα, ναι, εντάξει. Κάνουμε... Ε, διότι αισθάνονται αυτόν τον εγκλωβισμό τον οποίο το έχουμε πει πολλές φορές. Αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να σηκώσουμε την ιστορία στα χέρια μας, αν δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα, και τι μέτρα, να ενωθούμε όλοι μαζί τόσο δύσκολο το καταλάβουμε. Mm -hmm. Δεν το καταλάβουμε. Λε, Ήλεγε να με σηκώσουμε μερικές φορές Πόσο δύσκολο είναι. Στο κράτος αφήνει τι έχεις να χάσει. Στον καναπέισε άνεργο. Σωστά. Και αν δεν είσαι άνεργος, άνεργος υποδείχθηκε ότι εργάζεσαι κάπου και είσαι πλήρωτος 5-6 μήνες. Ναι. ή αν, πλη... ή αν Έχει είσαι είσαι μελλοντικός. Και αν είσαι Μπράβο. Και πόσο μιλάς. Πάμε. Γιατί δεν βγαίνει έξω. Έλα, όχι στους δρόμους να τρέσει Έλα, βρες μας. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πρωτοβουλίες. Στόχες. Ξέχασε τα κόμματα. Ξέχασε τα. Θα σε θάψουν. Ε, ε, ε, άλλοι με είμαι, καλές προθέσει να δεχτώ είμαι... ότι υπάρχουν καλές προθέσει και, και, και άλλοι γιατί σε θάβουν ήδη. Ξέχασέ το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα θανατώσεις τα παιδιά σου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Αν δεν τα θανατώνεις ήδη. Εκτός και αν σε αρέσει αυτό το πράγμα. Αν τη βρίσκεις. Είναι και αυτό ένα βίτσιο. Δεν θέλω να κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι... Ε, αισθάνονται ότι ο, ο, η πλειοψηφίος του κόσμου απλά εγκλωβισμένος στο ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων αφύπνισε το διπλανό σου σκούντιξέ τον βγάζ τον από τον λίθαργο το συνάδελφό σου στη δουλειά σκούντιξέ τον τι κάνουμε πες τώρα εδώ τώρα mm -hmm. μετέτρεψε τη φωνή σου σε φωνή του και τη φωνή αυτή τη εκπομπή, σε φωνή όλων Ανοιχτοί είμαστε, βγείτε ανοιχτά και πείτε αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε, ας το βάλουμε σε κλήρωση έστω δηλαδή δεν ξέρω μερικέ φορές πuser, μερικές φορές πραγματικά που εγώ και σήμερα είναι μία από αυτές να, δηλαδή ηλικρινά σήμερα είσαι ε, ε, ε, ε, ε, αυτό που λέμε στην ε, έτσι όταν ε... βλέπω τον κόσμο πούμε, να, να περνάει σε τόσο άσχημη κατάσταση και να με ρωτάει γεμάτο απορία α πούμε τι να κάνουμε πάντω όχι αυτό που κάνει και τέλος πάντων ρε παιδιά με συγχωρείτε α πούμε και όχι να βγάζει διαβατήριο θα... για να φύγει σε μια άλλη χώρα εντάξει αυτό, αυτό είναι, είναι ισότιμο με την αυτοτονία αν την Ναι, φεύγει αλλά από την άλλη μεριά ρε παιδί μου τι μπορούμε και αυτοτονία είναι και εκεί πέρα που να πα εμείς μας ζητάγαμε ένα νέο παιδί ναι. εκεί γιατί τώρα το τι ο εργαζόμενο είσαι είναι ένα ζήτημα σημαίνει ένα μέρε mm -hmm. και μου λέει αυτό το πράγμα μου λέει άμα είχαμε έναν τρόπο ας πούμε να σκοτώνομαι να φεύγα από τη χώρα. Δηλαδή αυτή είναι η λύση. Να αφήσουμε τα γερόντια ότι α πούμε Εγώ, ερήπιο, ερήπιο όμως... τη ζωή έχει μείνει από πίσω και εμεί να σκοτώσουμε να φύγουμε. Δηλαδή αυτή είναι η λύση. Εγώ όμω έχω νοσο... να πω κάτι σε αυτού που φεύγουν. Διότι πλέον καταρίστηκε ο μύθο ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα. Και η Ελλάδα φταίει και η Ελλάδα, ξέρει, έχει τα προβλήματα γιατί εδώ είμαστε οι Τεμπέλιδες, είμαστε τη Ρεμούλα, δεν καταλαβαίνω, παιδί. Εγώ μόνο με αυτό που με <συσίλια> πρόβλημα είναι σε όλη την Ευρώπη. Έ, ε, παιδί μου, πόσο δύσκολο να βρεθούμε όλοι μαζί, να το κουβεντιάσουμε. Με τι άλλο, Να το βρεθούμε <συσίλια> όλοι μαζί, να το κουβεντιάσουμε. Εσύ τώρα ξέρει αυτό που σε ακούει, σου λέει πού, πώ. Εδώ το βρούμε αυτό. Τόσο δύσκολο Χάθηκαν οι χωρί ή ο χρόνος το 1 τρίτο αυτή τη στιγμή επισήμω uh -huh. του εργατικού δυναμικού δεν απασχολείται yeah. εντάξει και το, ε, το 65% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας το ίδιο δεν απασχολείται είναι οικονομικά μη ενεργός yeah. λοιπόν θα βρεθούμε Σπά την κολοτηλεόραση έτσι έλειως δεν έχεις τρόπο να, να πληρώσεις το ρεύμα, θα σου κρατήσεις και το ρεύμα. Όχι σε εμάς έχουμε ρεύμα ακόμα. Ακριβώς. Μετρέλα δεν μπορεί να βάλεις. Θα πληνάς το παιδί σου στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Μόνο δεν βλέπεις εδώ, εδώ σου λέει μέσα στο Δεκέμβρη πέντε φόρους πρέπει να πληρώσεις. Τι να πει πεις, πει. τι να πει. Πέντε χαράτσια. Να πεις α πούμε για παράδειγμα υπολογίζουν επίσημα τώρα, σημανά, το ασυνάτο, το υπολογίζουν θα μειώσουν 11% το χρέος με το σκόντο μας κάνουν 11% ναι. χρέος. Εγώ να σας πω 15% γιατί βρήκανε καλή, καλή μπάζα στην ναι. 15 την επαναγορά. Ομολόγον, ναι. 15% επαναγορά των σκόντο. 15% κάνουν σκόντο. Ναι. 15% είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια α, 30 δισεκατομμύρια στο, με τόρυμες mm -hmm. και έχουν προκαταβολικά πάρει 12 δισεκατομμύρια Μόνο με τα τελευταία μέτρα πήραν 12 δις. Και πόσα μέτρα ακριβώς θα πάρουν την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και αμέσω τη μεθεπόμενη. Δηλαδή, δεν ξέρω λέει γαμόδο, δηλαδή, ειλικρινά έχω μείνει άφωνος, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, αυτό το πραγμα. Τι να κάνεις στον κόσμο για να το πεις ότι μην περιμένει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα από εκεί που την περιμένει. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε ας πούμε, δεν ξέρω, με απασχολεί σοβαρά, δηλαδή τι να κάνεις. Είναι σαν να έχει παραδοθεί ο κόσμος. Αυτό αισθάνεσαι. Ναι. Με, με, με, ο, ο, ο, ο, ο οποίος βλέπει το τέλος πως λέει, οκ, okay, θα έρθει, στη, και δεν πω να κάνω τέλος. Στην τηλεόραση, τέτοια. ας πούμε, το, που, το, πούμε στο ναι, στον κύριο, στον κύριο, ναι, στον κύριο, κύριο, κύριο Βαδάκι. Ήταν δύο-τρύ τεχνοί, έτσι. Που βεβαίως ακούνε κάνει. Και με ρωτάγαν, τι να κάνουμε, Δηλαδή... Συγχωρείτε με τον μου α πούμε. Καταρχήν τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι να γίνει. Δηλαδή τι χειρότερο έχει να γίνει από αυτό. Από αυτό το πράγμα. Το μόνο που θα μπορεί να δει είναι να πεθαίνουν τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το απογνωρίσμα. Να πεθαίνουν. Όπω έβλεπα εγώ χθε που στο σπίτι έναν άνθρωπο λιώμα στον δρόμο κυριαρχικά. Mm. Νέο ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άνθρωπο, άνθρωπο ναι, έχω δει Λοιπόν, συγγνώμη, με δηλαδή, Πού πρέπει να φτάσουμε, α πούμε ακόμα. Και μου έκανε εντύπωση, με ξέρετε εγώ, με κανέναν δύο ακόμα αυτοκίνητα που σταματήσαμε. Και να δούμε τι συμβαίνει. Οι υπόλοιποι προς το νου τρέχει Πάμε. είναι μέσα στο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε δημόσια. Τι διάλογο κοινωνία έχουμε φτιάξει. Αυτή και δεν ξέρω και τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε. Να σου δηλαδή, πω κάτι... Αυτό Εντάξει, να κάνουμε αναλύσεις, να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί ναι. τώρα με πήραν, ας πούμε, κιόλα κάποιοι φίλοι, ας πούμε, από το Λεβύρι και μου λέγανε, ας πούμε, τα γάλα που πάνε. Είναι, θέλει μεγάλη, φατασία, ή θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση, να καταλάβει ο καθένα που πάει αυτή τη στιγμή χώρα. Αυτό, αυτό που αισθάνεσαι είναι ότι λες, Έχουμε ξεφύγει πλέον από το επίπεδο της ενημέρωσης. Δεν μπορεί να λες ότι δεν έχεις... Όχι, είσαι... πρέπει να κάνουμε την ενημέρωση, ναι, Δεν το κάνουμε. Κα, ναι, Αλλά συνεχώς. Άρα δεν πρέπει να Αλλά... είναι όλοι μαζί. Αλλά πρέπει, Αλλά πρέπει να, να, να υπάρξει το επόμενο βήμα. Λοιπόν, σκούντα τον διπλάνο τι περιμένει να ψηφίσει τώρα κάποιο κόμμα και να το βγάλει το, το, το, το πρόβλημα. Και μέχρι τότε πώς θα τα έχουμε πιθανή. Μήπως να τους κοντίξουμε εδώ μαζί να διοργανώσουμε κάτι. Τι. Να βρεθούμε κάπου σε ένα μεγάλο χώρο. Νο δηλαδή, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν δηλαδή, μερικέ φορές, φορές αναρωτιέμαι. Α πούμε, τι κάθομαι και κάνω. Δηλαδή, ειλικρινά το σκεφτόμουν. Πιστεύω ότι... Ε, ε, ε, ε, εγώ δεν συμφωνώ με Καταλαβαίνω όμω ότι κάποια στιγμή... Όχι επειδή μου αφού βλέπω ότι ο κόσμος το τραβάει η ψυχή του. Να αδειώσει και το έσχατο. Να πει έχει δει ότι έρχεται το τέλο. Και λέει, οκ, okay, εδώ είμαι, δεν μπορώ να κάνω Δε, κάτι. Μερικέ φορές σκέφτομαι να, να σιωπήσω παντελώς. Δηλαδή να, να σιωπήσω. Και να αφήσω τον κόσμο να βιώσει αυτό που έρχεται. Απλά να το βιώσει. Όχι να του πω, τα αυτά που σου λέγα. Όχι, αλλά Όχι, δεν πέρα. με ενδιαφέρει να, να, να okay. αυτό το πράγμα με ένα προσωπική μου... Πάνω στην καταστροφή μετά και θα συντηρηθεί. Με τίποτα. Ά. Και με, με πονάει ιδιαίτερα Έχει, γιατί εμά. και εγώ στην ίδια μοίρα είμαι και είναι και η δική μου απόφαση που αναθεμάμαι. Και εξαλτί... Μερικές φορές, σκεφτομαι... είναι η δική μου απόφαση αυτό το πράγμα που περνάει η οικογένεια μου. Και εξάλλου, ας μην ξεχνάμε, το λέω εις αυτούς ότι έχεις τέσσερα παιδιά. Yeah, δηλαδή, είναι... είναι λογικό να αναλοφίσεις λέω, να σε μπορούσα, πληρώνει. Θα μπορούσα, θα μπορούσα το 10, ας πούμε, να είχα κάνει διαφορετική επιλογή. Mm. Και το 11 πάλι διαφορετική επιλογή. Yeah. Και να ήμουν πολύ καλύτερα τώρα, και να ήμουν αφιψηλού και να άσχημα. Δηλαδή, σκέφτεσαι μερικέ φορές, δηλαδή τι πιστεύει. σως θα μπορούσες να, να έχεις φύγει. Και ναι, επίσης, δεν δηλαδή θέλω θέλω να, να πω... Εγώ, όχι, ενώ ε, ε, γνωρίζοντας και τα λοιπά, λέω ότι θα μπορούσες, ακόμα και δεν ήθελες να ξέρεις, να έρθει αντιπαράθεση δηλαδή, με αυτά που πιστεύει, ναι. πολύ απλά για να σώσει την οικογένειά σου, γιατί ένα άνθρωπο που έχει τέσσερα παιδιά έχει, δεν είναι κάτι απλό. Έτσι. Αλλιώς είναι όταν είναι μόνος του και διαθέτει μόνο τον εαυτό του. Και έχει να κάνει για το... οι αποφάσει που επηρεάζουν μόνο τον εαυτό του. Δεν ξέρω. Mm. Είμαστε τόσο δειλοί, παιδί μου σαν άνθρωποι. Βλέπουμε την ευκολία με την οποία στοχοποιούμε τον διπλανό μα. Γιατί mm. ο διπλανό μα έτυχε ακόμη να έχει ένα στοιχειώδε τρόπο επιβίωση ή του έχει μείνει κάτι. Mm -hmm. Και ο διπλανό μα, βυσικά, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον άλλον, ο οποίο πλέον έχει εξαντλήσει κάθε όριο και ζει ουσιαστικά το συσίδιο. Επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 450.000 οικογένειε στην Αθήνα μου, στην Αττική, που τους ιδρύει η Εκκλησία. Τέτοια κατάντια. Αυτό ας πούμε δεν το έχουν βιώσει οι γονείς μου, άρα το δεαυτόχοι. Σωστά. Δεν το έχουν βιώσει. Τι σημαίνει ζώα από σα ίδιο. Και ζήσανε σε άγριες καταστάσεις. Λε. Μιλάμε για κατοχές, ευφυλίους, καταστάσει μετά πολύ με μετευφυλιακές, Λοιπόν, Ολόκληρε οικογένειε, πολυμελεί οικογένειε ζούσαν σε, ναι, σε ένα δωμάτιο, ναι, ναι. έτσι. Και εγώ εκεί κάπω έτσι ναι, μεγάλωσα ναι, σε ένα σπίτι, ναι, σε ένα σπίτι ναι, του ναι, παππού μου και τη γιαγιά ναι. μέχρι γιατί ήταν εσωτερική μετανάσταση δική μου γονή, μέχρι να ορθοποδήσουν του νόρε από 8 χρονών. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, μέχρι τότε με τον παππού μου και τη γιαγιά μου σε, σε μια χαμοκέλα. Μάλιστα. Όσοι ζούσαν, ζούσαν, ναι, λοιπόν, ναι. δεν με ξέρουν. Γνωρίζουν τη σημαίνει. Λοιπόν, δεν καταλάβω. Σε, τέτοιο, σε τέτοια ξεφτίλα να πα να ζει από σε σύντιο. Και τι περιμένουμε δηλαδή, να ζήσουμε όλοι από σε σύντιο. Μπας και σχεδεύει, γίνει κάτι. Μα δεν γίνεται αυτό. και αυτό, αυτό, αυτό είπα πριν. Ότι ok σήμερα 25.000 παιδιά. Αύριο που θα είναι 100.000 παιδιά, λέω τώρα Δηλαδή η φιλανθρωπία. Και τι είναι αυτό ακριβώ. Θα περιμένουμε από το ένα πιάτο φαγητό που θα μα δίνουν ναι, να ζήσουμε. Και θα Υπάρχει λέμε ok κανεί πεινασμένο. Να, να θυμηθεί και ένα σύνθημα μιας. Δεν ξέρω γιατί σου λέω Δεν ξέρω τι να κάνω για να το κονίσω τον κόσμο, εφόσον τον το τακουνάει αυτό που βιώνει. Αυτό που βιώνει αυτό Γιατί α. θυμάμαι α πούμε, πριν έναν χρόνο α πούμε, μου λέει, αποκρίνεται. Γιάντι αυτά πάω στην Ελλάδα. Σήμερα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση που είχα προβλέψει εγώ πριν έναν χρόνο. Mm -hmm. Σε χειρότερη κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε. Και τώρα, και τώρα, τώρα σου λέει Λέα. ο κόσμο, έχω κόψει τη λόγο, λέει δεν με διαφέρει τίποτα να σου πάω με βιβλίο το καταλαβαίνει ότι δολοφονεί τα παιδιά σου. Και αν δεν έχει παιδιά, δολοφονεί τα παιδιά του διπλανό σου. στάση. Δεν με ενδιαφέρει. Και τι να κάνουμε. Λέει να βρούμε ένα καραμαλία, α πούμε, που ο άνθρωπο. Καλά, εντάξει, έτσι σκεφτόταν. Έτσι έχει μάθει ο κόσμο να σκεφτεί. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει μπροστά. Ότι που παίζουν το κεφάλι του κοροναγράμματα. Και το παίζουν για να μπορέσει γαμότο να στρίψει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Να σκοτωθούμε, να αυτοκτονήσουμε ματικά, Τι ακριβώ πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Και επειδή το έχω σαν ερώτημα, εγώ, εγώ προκαλώ εγώ... του ακροατέ ναι, να, ναι, να μου δώσουν μια απάντηση. Ότι... Τι πρέπει δηλαδή να γίνει. Τι πρέπει να δηλαδή γίνει. Πρέπει να ακούσουμε την Γιατί δηλαδή αν αποφασίσουμε όλες. ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, εντάξει, και αυτό είναι μια απόφαση. Συλλογική αυτοκτονία. Όπω γινόταν, α πούμε με τις ερέσεις στην Αμερική. Και γίνεται τακτικά, α πούμε, κατά 200-300 άτομα αυτοκτονούν ξαφνικά να πάνε να βρουν το Θεό τους Ωραία. Και αυτό είναι. Μέσα στη λίστα των επιλογών. Αλλά δεν παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να το τονίσω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να το τονίσω. Λοιπόν, λοιπόν ε, να το δούμε όμω το, το ζήτημα. Δεν μπορώ αυτή, αυτή την τη ορισμένε φορέ πραγματικά είναι πάνω από τι δυνάμει μου. Λοιπόν, ε εγώ νομίζω ότι είναι μια ένα καλό ερώτημα στους ακροατές μας που έχουν δείξει την ανακλαστικά τους, έτσι, στο πώς οι ίδιοι σκέφτονται, αυτό που, ε που έβαλες, ας πούμε. Αυτό τον προβληματισμό, σε αυτόν το προβληματισμό, παιδιά, εδώ είμαστε, ανοιχτοί, μέσω του, του email της εκπομπής, ε εκπομπή είτε μέσω, στέλνοντας SMS το 54344, επάμε κενό και το μήνυμα σας. Λοιπόν, δώστε τη δική σας απάντηση έτσι, για να πάρουμε ιδέες και να, να δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησα λίγο εγώ φταίω που είπα αυτά τα στοιχεία και αλλά Ούτε μιλάμε συνέχεια για αριθμούς α πούμε μιλιά, και αυτούς αριθμούς που έχουνε παιδιά και σου λένε, ναι ρε παιδί μου, ται, στην ουσία τι κάνει ο άλλος, περιμένει την ώρα να έρθει, να ψηφίσει κάποιον, ο οποίος θα τον πουλήσει κι αυτός. Κύριε και, Χαμό, το σκέφτεσαι. Καταρχήν ναι, να απομηθοποιήσουμε, σου είπε σήμερα, σε κάποια στιγμή που μιλούσατε το πρωί, ο Γιώργος Παπαδάκης, αν δεν κάνω λάθο, σου ανέφερε ότι μα, με αυτό το πολιτικό το οποίο έχουμε εδώ εμείς, τους αρχηγούς, τα κόμματα δεν υπάρχει. ένα Ερτογάν Ποιος το είπε, Όχι, ο Παπαδάκης, Ο οικονομολόγος. λοιπόν, γιατί ταυτόχρονα κάτι έφυγε Εγώ και άκουγα κιόλα, έκανε τηλεόραση και άκουγα. Λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ένα Ερτογάν. Μύθος είναι κι αυτό. Διότι, τι ακριβώ πιστεύουν οι ακροατές μας ότι συμβαίνει στην Τουρκία. Ένα οικονομικό θαύμα που όλοι ζουν μια χαρά. Παιδιά, ωραία το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή το έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Αλλά γνωρίζω κιόλα. Λέγω λοιπόν, πολύ ωραία και εκεί που θα πα θα δει τι εικόνε έτσι. Αλλά δεν είναι αυτή η Τουρκία ούτε αυτή η όλη η Κωνσταντινούπολη που βλέπουμε στο ταξιδάκι μα που πάμε στι 3-4 ημέρε. Όχι μόνο αν μπορεί yeah. να κυκλοφορεί ελεύθερα στην Κωνσταντινούπολη πράγμα που δεν επιτρέπεται με τα γκρουμπ που πηγαίνει συνήθω. Αν κυκλοφορεί ελεύθερα λίγο έξω από το κέντρο δεν μπορεί να τράβει, δεν πα μακριά. Mm -hmm μισή ώρα τέταρτα από το κέντρο με το αυτοκίνητο γιατί είναι πολύ μεγάλη πόλη και πάρα πολύ κόσμος, έτσι, κόσμος πάνω από 13-14 εκατομμύρια ε, τουλάχιστον τόσο την άφησα εγώ τελευταία φορά 18 ε, είναι τώρα λοιπόν σας πληροφορώ ότι τα τρία τέταρτα του πληθυσμού ζουν σε τένοκο σε απίστευτες συνθήκε χωρίς υποδομέ. Δεν υπάρχουν α, δυνατότητες αποχέτευσης. Δεν υπάρχει καθαρό νερό, τρεχούμενο. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε, ε, ζουνες στο Μεσαίωνα ακόμη. Στην εποχή του σουλειμάν του Μεγαλοπρεπή. Και πού να πάτε και σε άλλες πόλεις που δεν είναι η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, Όπου εκεί έχει δοθεί το χρήμα πας, για την ανάπτυξη. Αν πας δε στην Ανατολία, στην Μικρασία και πας στην Ανατολία, ειδικά αν περάσεις το όριο που λέγεται Άγκυρα, Εκεί δεν είσαι στην, στο Μεσαίωνα, είσαι πολύ πιο πίσω. Εγώ ας πούμε, περίπου στις φυλέ των βαρβάρων που κατεβαίνανε την εποχή και πικούσαν και από εκεί, ας πούμε. Οι, άνθρω... Οι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε αιώνες της και οπισθοδρόμησης που μόνο αν δεις τις παλιές ταινίες, ας πούμε, με τον Γελμάτιο του πραγματικού, ρεαλιστικού, ε, το διόγκο και να καταλάβει τι σημαίνει αυτό το πράγμα που είναι πολύ χειρότερα σήμερα από ότι τότε που τα γυρίζει ο γκυρ μας και όλα αυτά. Λοιπόν ε, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που, αυτό που λέει η Τουρκία παραμύθι χοντρό το οποίο το συντηρούν κάποιοι πρώτον είτε από αφέλεια άγνοια yeah. είτε γιατί εξυπηρετούν αφεντικά κυρίως τη μικρή οικονομική ολιγαρχία δηλαδή του τόπου που τα έχει βρει με τους Τούρκου και εκεί πέρα έχουν επενδύσει και έτσι έχω οικοδομούν μια βιτρίνα την οποία θέλουν να συμβουλήσουν και στου αφελί Έλληνε προκειμένου να γίνουν και αυτοί ό,τι και τουρκική ραγιάδε. ραγιάδε εμεί ραγιάδε τα παιδιά μα, ραγιάδε και τα παιδιά των παιδιών μα. Αυτό περισσότερο καταλα... Θέλω να πω ήθελα να το διευκρινήσουμε επειδή ο λαό έρχεται σε συνέχεια σε αυτό κλείσει τι περιμένει. Ο λαός, ο κόσμος και δεν αντιδρά που βλέπει το τέλος. Αντί να πλαιώνεται με το διπλανό του yeah. για ψηλοπίδημα. Yeah. Για yeah. ανοησίες, ηλικιότητες. Yeah. Yeah. Πλακώνεται για ψηλοπίδημα. Γιατί εσύ και όχι εγώ. Mm -hmm. Να σου ψοφήσει κατσίκα. Yeah. Αυτό, αυτό είναι, αυτή είναι η λογική. Γιατί είσαι δημόσιος υπάλληλος και εγώ ιδιωτικό υπάλληλος. Να oh, βγάλω αυτό. Γιατί εσύ τα ταξιδέ και εγώ όχι Γιατί <Ρετί> σου έχει μείνει ένα επίδομα εσένα ενώ εμένα μου τα έχουν πάρει όλα δηλαδή Οπότε δηλαδή. πρέπει να πάω και το δικό σου το επίδομα σω να πρέπει ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. σω να πρέπει τελικά αυτό το μαζί με αυτό το πολοκράτο που έτσι αλλιώ το ξεπουλήσανε τελείωσε mm -hmm. Και θα πούμε κιόλα για πώ συνέβη να συμπέσει η συμφωνία mm -hmm. μεταξύ Ουάσιγκτον και Βερολίνου. Βερολίνου Να πρέπει να χαθεί και τότε ο λαό δηλαδή τι νόημα έχει να υπάρχει. Και άστρο, όπω το γνωρίζαμε. Όχι, όπω γνωρίζαμε, και με φυσική εξόντωση. Όποιο πιστεύει ότι δεν θα υποστεί φυσική εξόντωση αυτό ο λαός, απλούστατα χαζεύει πολύ τηλεόραση. Mm. Εντάξει, δίδο το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπεί, το καταλαβαίνω σε σχέση με το να βλέπει τον Πεντρέλη. Καλύτερα να βλέπει τον Σουλεϊμάν με <laughs> αλλά ρε παιδιά. Όχι, πρατήστε λίγο ιεράουσια, έστω λοιπόν, κάτι. Εγώ λέω γυρίστε το αφού να αφανταβητη τηλεόραση, ε, ούτε να δούλευαν στη δημόσια τηλεόραση. Αλλά δεν μπορώ να μου, πρέπει να πω. Πέντε πράγματα να βλέπω τα καλά θέλω Όχι, να λέμε. Να αντικλήσουμε την τη τηλεόραση. Καλά το τι θέλω και εγώ να αντικλείσουμε να την κλείσουμε την τηλεόραση. Και αυτό οριμάγει Πανά Θεμάλ. Ε, και να βγουν ε. έξω, έξω, να βγουν, να και βρεθούν, να, να βρεθούν με ένα φίλο με φίλους και να πω κάθε, κοιτάξτε παιδιά. Πρέπει να βρούμε μια λυσμό. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή τι πρέπει να πάθουμε. Τη λαχτάρα που η Αργεντινή. Είμαστε οι χειρότερη κατάσταση από ό,τι η Το έχουμε αντιληφθεί. Λοιπόν και σε εμάς θα το υποστούμε όπως το πρώτο λέγαμε χθες για το Μεξικό. Και mm. πολύ χειρότερα κιόλας. Και, και παρεπιπιπτόντος. Mm. Λοιπόν υπέρα μια συμφωνία για ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών, τάχτηκε ο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάτιν Σούλτ. Μπ. Ο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάτιν Σούλτ, κατά τη διάρκεια τη επισκεψή του στην ΟΑΣΚΤΟΡΘΕΣ, έκανε έκκληση για μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα μπορούσε να αναζωογονήσει το οικονομικό ιστό και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ιδέα μια ζώνη ευρωπαϊκών συναλλαγών μεταξύ των ΗΠΑ και τη ΕΕ η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί από το 2015. Να γιατί η χρηματοδότησή μα φτάνει μέχρι το 2014. Δήλωσε ο Σούλτ εκφράζοντα την άποψη ότι μια διασυμφωνία θα ήταν εξαιρετικό επιταχυντής για την οικονομική ανάπτυξη. Και συνεχίζει. Σκέσει δύο πλευρέ του Ατλαντικού έχουμε διαφορετικέ θέσει σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του και του περιβάλλοντο που είναι βαθιά ριζωμένα στην κουλτούρα μα. Αλλά αν τα καταφέρουμε θα υποφεληθούν 800 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό είναι ο περίφημο ευρωατλαντικό οικονομικό χώρο. Είναι πρόταση των Αμερικανών ήδη από τι αρχέ τη του 2000. Αυτό είναι που επιδίωκαν. Το θυμόμαστε που το συζητάμε. Αυτό επιδίωκαν. Οι οπότε, Γερμανοί συνενούν σε αυτό. Mm. Γι' αυτό δώσαν διέξοδο στο γύρο mm -hmm. Εντάξει, μπορείτε να διαλύσετε την Ελλάδα. Εμείς το πάρουμε αυτό. Εμείς παίρνουμε αυτό oh. συν τα στρατηγικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Την ελεύ το ελεύθερο Αιγαίο του Μεϊμαράκη. Mm -hmm. Λοιπόν, κανονίσαν τη δουλειά τους. τι κανονίσανε τις, κανονίσαν τις Το θύμα, ο λαός. Και λοιπόν, τι έγινε. Εντάξει δεν είναι και πολλά, 10 εκατομμύρια. Έτσι σιγά σιγά. είναι πολύ μεγάλο. Οι Αμερικανοί α πούμε, για, που να στο. Στο. για να καταλάβεις, για να εγκαταστήσουν το κράτο του, εξωτώσανε μαζικά περίπου 50 εκατομμύρια Ινδιάνους. Αυθεντικούς Αμερικανούς. <συσχεσί> δεν <διεγνής> είναι. <Αμερικανούς. συσχεσί> <συσχεσί> <συσχεσί> <συσχεσί> <συσχεσί> Έτσι. Λοιπόν, και για να μπορέσουν να το φτιάξουν, να φτιάξουν βιομηχανική υποδομή, εξοντώσανε αλληλοξοντώθηκαν πάνω από 14 εκατομμύρια άνθρωποι λοιπόν δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να σκεφτούν και να σας πω και, κάτι και άλλα νούμερα, νούμερα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις τελευταίες ε, τελευταίες στοιχεία των νομιών πολιτείων αυτό το οικονομικό θαύμα που λέγεται οι νομοκονομικές που βρίσκεται λέει σε, ε, ε, α, ε, σε επιλεκτική ανάκαμψη σε ανάκαμψη, αλλά όχι σε πλήρη ανάκαμψη, ναι. έχει 67 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά είναι φτωχοί. Δεν έχουν που στον ήλιο μοίρα και τους βάζουν σε, σε νέες εκδόσεις των work, workhouses, αυτά τις βαστήλε εργασίες όπου τις είχαν ομάσει το 19ο αιώνα, που στην πραγματικότητα είναι έγκλειστη και τους χρησιμοποιούν για αυτήν είτε δημοτικού χαρακτήρα είτε για ιδιωτικέ επιχειρήσεις δουλική εργασία μόνο και μόνο για να το φαγητό για να έχουν το συσίτιο ναι, ναι. 65 εκατομμύρια από, από αυτά τα δύο τρίτα είναι παιδιά μέχρι 13 ετών στην ΕΚΑ έτσι στη ΕΚΑ του παγκόσμιου, της παγκόσμιας οικονομίας, έτσι, του πλούτου. Λοιπόν, οι 7 πολιτείες ήδη έχουν κάνει αίτηση από, Απόσχηση. από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, οι 7 πολιτείες του Νότου είναι οι ίδιες πολιτείες που ξεκίνησαν ε, τον εμφύλιο πόλεμο του Νότου, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι. ενάντια στον Βορρά. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι αυτή τη φορά... Η κυρίαρχη πολιτική δύναμη σε αυτές τις πολιτείες δεν ήταν η δημοκρατική όπως τον εμφύλιο πόλεμο. Φορέας της βιομηχανίας και της κατάργησης της δουλείας την εποχή του το Αμερικανικού Εμφυλίου ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι, yeah. το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Εξού και ο, ο Αβραμ Λίνκολ ήταν ρεπουμπλικάνος. Οι, οι υπερασπιστές της δουλείας και της αυτονομίας των πολιτιών ώστε να μην πειραχτεί η δουλεία ήταν οι δημοκρατικοί τότε. Σήμερα έχουν αντιστραφεί οι όροι. Ε. Λοιπόν, α, οι Ρεπουμπλικάνοι που έχουν περάσει, που είναι η, αντι, η πιο αντιδραστική μερίδα και οι δύο αντιδραστικά κόμματα είναι όλα τα πιο αντιδραστικά, έχουν περάσει ε, και εκφράζουν αυτές τι πολιτείε που ξεκινάνε πάλι ένα νέο εμφύλιο, υποενδεχομένω να ξεκινήσουν ένα νέο εμφύλιο, κοινωνικού χαρακτήρα αυτή τη φορά. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ε, συμφωνήσαν να κάνουν. Ε, το φανταζόμαστε λιγάκι τι θα συμβεί, να το ψάξουμε λιγάκι. Όχι, από το που θα ανοίξει αυτό μετά το 2015, σημαίνει ότι πρέπει να κλειδωθούν ορισμένες χώρες το δολάριο. Και ταυτόχρονα να έχουμε διπλό κλείδωμα. Και με το δολάριο και με το ευρώ. Και τότε να σου πω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί αυτή η ιστορία. Ναι. Και θα πρέπει να σταθεροποιηθούν ισοτιμίες και με το δολάριο εσύ φέρει να παίζει το δολάριο έναντι του ευρώ και ταυτόχρονα έχει σε έναν οικονομικό χώρο τρομακτικά κόστη δεύτερον σε αυτόν τον ιαίο ευρωαμερικανικό χώρο ευρωατλαντικό όπως το λένε οι αμερικανοί οικονομικό χώρο πως μπορεί να επιβιώσει μια χώρα σαν την Ελλάδα ή σαν την Πορτογαλία ή σαν την Ινλανδία που παρεμπιπτόντος υπάρχει ένα ισχυρότατο κίνημα το οποίο ζητάει να η Ιρλανδία να γίνει 51η-52η πολιτεία των ΗΠΑ. Τι ακριβώ, πόσα θα επιβιώσει αυτή η χώρα. Θα επιβιώσει ως περιφέρεια. Προσάρτημα. Mm -hmm. Κόσοβο. Ω Κόσοβο θα μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, και γι' αυτό άλλωστε ετοιμάζονται με στρατοχώρο φυλακή με ειδικέ μονάδες με βαρύ οπλισμό για να περιπολούν στον κόσμο όπου αλλάλάζοντα τα έχει βγει δρόμους να αναζητάει τροφή για τα παιδιά του που πεθαίνουν και θα τους σκοτώνουν σαν τα σκυλιά. Γιατί βεβαίως τι θα κάνουν, θα λατόν τα μαγαζιά και αυτή, αυτά τα βαριά οχήματα με το βαρύ οπλισμό θα, θα περιπολούν για να προστατεύουν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Από τις λαϊλασίες των Ιθαγενών οι οποίοι βεβαίως σε κατάσταση απελπισίας θα προσπαθούν να επιβιώσουν. Αυτή είναι η ιστορία. Εκεί πάμε και θα το ζήσουμε πάρα πολύ σύντομα αυτό. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύουμε. Και λέω, ρε παιδί μου, κοίταξε να τώρα. Η βλακεία η αμπίθμινη. Mm -hmm. Πρώτον, δεν μπορούμε να ενωθούμε διότι ο ένας είναι άθεο και ο άλλος είναι πολύ θρήσκιος. Δεν μπορούμε να ενωθούμε γιατί ο ένας είναι αριστερός και ο άλλος είναι δεξιός mm -hmm. Δεν μπορούμε να ενωθούμε γιατί ο ένας πιστεύει ότι, εντάξει ρε παιδί μου ο Σαμαράς τον τον, τον, τον, το λένε, τον εξαπάτησε αλλά τώρα που θα έρθει ο Μη Μαράκης δεν ξέρω πιο κάθαρμα θα τον αντικαταστήσει ε, δε, δε, εντάξει, δεν θα τον εξαπατήσει τώρα mm, Ναι Ότι δεν λοιπόν, έχει άλλο περιθώριο ναι. Και λες ρε παιδί μου καλά ρε γαμότο Α, και αν δεν, τον, αν δεν ψηφίσουμε τον απατεώνα που γνωρίζουμε και ψηφίσουμε κάποιον του υπόκοσμου τύπου κα, κασιδιάρρυ, ας πούμε, καθαρίσαμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η λύση μας. Γιατί να μην παραδώσουμε, λοιπόν, την κοινωνία μας, τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, στον υπόκοσμο. Αφού έτσι αλλιώ ο πολιτικός υπόκοσμο κυριαρχούσε και κυβέρνησε αυτόν τον τόπο, ας τον παραδώσουμε στον αυθεντικό υπόκοσμο που έχει το κόμμα του αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται παρισφρεί γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αν το ψάξετε λιγάκι θα δείτε ότι οι λεβέντε, αυτοί οι λεβέντε που σηκώνουν τα ναζιστικά σύμβολα και τον ναζιστικό κερδισμό θα δείτε ότι ήταν στην προσωπική φρουρά του κ. Βενιζέλου, του κυρίου Σαμαρά, υπουργών του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, στην προσωπική του φρουρά. Μπράβι. Χώρια με τι διακριτέ. Ε, σχέσεις τους με τον υπόκοσμο. και θέλω να πω ρε, παιδιά εντάξει, αν θέλουμε να παραδώσουμε εκεί την κοινωνία μας, να τη μια ώρα αρχήτερα. είμαστε με τα καλά μας, έχουμε αντιληφθεί τι συμβαίνει τόσο φλούφλιδες είμαστε δεν δηλαδή, δεν το, το πιστεύω εγώ διότι βλέπω τα μηνύματα καταχήν ευχαριστούμε <laughs> για όλα αυτά τα καλά λόγια μια συμπαράσταση βλέπω στο κλίμα το σημερινό, από ανθρώπους που στέλνουν, τους ακροατές μας που στέλνουν μηνύματα που θεωρούν ότι ο κόσμος μαζεύει, ακούει και είναι έτοιμος και θα κάνει το επόμενο βήμα, κάποιοι μα στέλνουν για κάποιες πρωτοβουλίες. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Έχουμε ένα παππο Κωνσταντίνου και ότα? Να βάλουμε, Κωνσταντίνου. Το, να βάλουμε το βασίλειο Κωνσταντίνου, να μας αλλάξει λίγο το κλίμα. Τηλειώνει απότομα mm -hmm. αυτό το πραγούδι, δεν φταίω εγώ. <laughs> <laughs> λοιπόν, είμαστε απορροφημένοι εδώ, που διαμάζαμε μηνύματα, λέγαμε τα δικά μα, ακούγαμε και λίγο το βασίλισμα από Κωνσταντίνου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το κομμάτι, και mm -hmm. είναι... είναι καινούργιος βασίλισμα από Κωνσταντίνου. Είναι καινούργιος, δεύτερα. Λοιπόν, έτσι πάντα μας ξεσηκώνει. Προσπαθούμε και... να το βρούμε και έτσι να κάνουμε μια κουβέντα για το τουλάχιστον, εκεί mm -hmm. μέχρι τους καλλιτέχν μπορείς έτσι να κάνεις πως μια... επειδή αυτοί έχουν μια αίσθηση ε, διαφορετική και από την... είναι και κάποιοι οποίοι έχουν ξέρεις είναι πιστοί δεκαετίες τώρα σε αυτό που κάνουμε και σ' αυτό που πρέπει πρέπει εγώ σωστό είναι αυτό αλλά ε, να το πούμε σημανικό. και διαφορετικά ε, ε, είναι και λίγοι πλέον ναι. με την μέσα ε, δάχτυλα γιατί εγώ θεωρώ ότι τον καλλιτέχνη που πορνεύεται τον θεωρώ καλλιτέχνη ε, Το θεωρώ πόρνει εννοείται όσο θεωρώ α πούμε νοήτε. και βεβαίως ε, οι γυναίκες που εκσωθούνται σε αυτό το, το το είναι πολύ πιο, να το πούμε έτσι, ότι περισσότερο mm -hmm. από αυτούς που εκπορνεύονται για να τα οικονομήσουν. Λοιπόν, ε, δυστυχώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα έχει πάρα πολύ λίγους μετρημένους ναι. στο αλλά επειδή είμαστε ένα λαό που από τη φύση μα είμαστε καλλιτεχνικό λόγο έχουμε καλλιτεχνική φύση. Με, όλοι κάτι γράφουμε, όλοι κάτι τρα, τραγουδάμε, ναι. παίζουμε, σχηματίζουμε εσέχνικέ ομάδε θεάτρου, του έχει το ναι, ναι. αυτό, ναι, ναι. ναι. αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πολύ... Αυτό που λέγαν, α πούμε, με τον καναγκιό, α πούμε, μάθε ναι. ναι. αυτή πούμε και φτιάχναν φύξα να είναι και που είναι και δύο έργα, μάλιστα, από τι χθε μου λέγανε δύο τα έργα, δεν τα χωρίδή, δεν έχω ξέρει ότι θα μου κάνουν έκπληξη που μου είπα. Αλλά να, ε, μουσική, ε, μια, μια μπάντα που φτιάχτηκε έτσι από το πουθενά, ότι ευτυχώς, ευτυχώς σημε... στο σημερινό περωνόσπορο, καλλιτεχνικό yeah. περωνόσπορο που έχει πέσει, η δυνατότητα ενό λαού να αναγεννάει την καλλιτεχνική του και πραγματική του διανόηση, που ο ελληνικός λαός την έχει όσο κανένας άλλος σχεδόν λαός. Αυτό είναι από τα προτερήματα, πούμε, τα λίγα, που και μειώνουν δραματικά. Και αυτό είναι μόνο απασχολεί. <Ρι> λοιπόν, ε, και θα μπορούμε ας πούμε, έτσι, να αναπληρώσουμε όταν πρέπει να ξεφορτωθούμε το, το, αυτή τη λισθοσιμορία, εάν τελικά το κατορθώσουμε. Γιατί τέλος πάντων οφείλουμε να πούμε ότι ε, πρέπει να το πάρουμε αποφασία, δεν πάει άλλο, δηλαδή, δεν γίνεται διαφορετικά. εκτός και αν θέλουμε δεν ξέρω τι θέλουμε, ειλικρινά. Να πούμε ότι ο κύριος Παπαχελάς, στους νέους φορκέλους μας παρουσίασε τον κύριο Όλιρεν, με τις νέες επιδόσεις το, ας, στην ελληνική... Πάλι το είδα, <laughs> πάλι απουσία θα μου βάλει. Όχι, δεν είναι καλύτερα. <laughs> Λένα... Μα δί, θα τα καταθέρομαι, έλεγε ο κύριος Όλιρεν. Όλοι το έχουν μάθει αυτό, ξέρεις είναι η πράση που τους <laughs> <laughs> Λοιπόν, να ξέρετε, να ξέρετε ότι ο Λιρέν ήταν ένας κλασάτος πολιτευτής στη χώρα του, ο οποίος ψευδοματήρισε για να τη βγάλει καθαρή ο αρχηγός του κομματός του και έτσι εισέπραξε τη θέση του mm -hmm. στο Λιρέν. Να ξέρετε ότι η Φιλανδία κυβερνείται από εναλλακτικά δύο κόμματα, κυρίως δύο κόμματα, τα οποία και τα δύο έχουν φασιστική-ναζιστική ιδεολογία από την οποία ο φασισμός και ο ναζισμός δεν εγκατέλειψε από τη Φιλανδία από την εποχή που πρωτοεκαταστάθηκε εκεί την εποχή δηλαδή του, της δεκαετίας του 20 ήταν πρωτοπόρα στο, στο φασισμό και όλοι αυτοί οι περίφημοι οικονομο, ε, υπου, υπουργοί και πρωθυπουργοί που βγαίνουν και κάνουν κάτι δηλώσεις τουλάχιστον άθλιες για τις χώρες του Νότου και όλα αυτά τα πράγματα να ξέρετε ότι είναι φασίστες μέχρι αηδίας, είναι εκπεπιθήσιο να ζει. Και αυτό το λέω εγώ μόνο. Αν διαβάσετε την ε, ε, πολλούς φιλανδού προοδευτικού καλλιτερείου, όχι βαπνευματικού ανθρώπους αλλά και επιστήμονες αν διαβάσετε τι γράφουν για το πολιτικό του σύστημα θα τρελαθείτε. Λοιπόν, είναι να ζει οι άνθρωποι. Το κράτο αυτό είναι ναζιστικό κατάλοιπο. Και διασώθηκε πρώτη και κύρια χάρη στη Σοβιετική Ένωση. Είναι μία από τι από τα τραγικά κατάλοιπα της ιστορίας που μας άφησε η Σοβιετική Ένωση αυτό το ναζιστικό κατάλοιπο που το κράτησε εκεί πέρα επειδή το χρειαζόταν σαν buffer zone απέναντι στην επέμβαση του ΝΑΤΟ που τελικά διασώθηκε και η ίδια, πανάθεμά μα λοιπόν και κρατήθηκε αυτό το εξάβλωμα εκεί με όλα τα ναζιστικά του χαρακτηριστικά μόνο που είναι ναζί με γραβάτα τώρα βέβαια δεν φοβάνε εκεί αν και έχουν μια νεολαία η οποία είναι πολύ χειρότερη από την ναζιστική νεολαία. Και, τέλος πάντων, και ελπίζουμε κάποτε να εξυπηρήσουμε, αλλά επειδή είναι, κάτι... είναι μια περίεργη κατάσταση με τους Φιλάνδους, καταρχήν θεωρούν ότι έχ... τους έχ... έχει περάσει η ιδέα ότι έχουν... είναι περιούσιος λαός, επειδή ε, γλωσσικά είναι ανάδελφος, ναι, είναι ανάδελφο έθνος, <Συλίου> καθότι γλωσσικά ε, η γλώσσα τους προς περισσότερο με τα τουρκικά, έχουν μογγολική καταγωγή σαν γλώσσα και όλα αυτά και επειδή δεν, έχουν, δεν είναι ιδοευρωπαίοι της ιδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών και εθνοτήτων θεωρούν ότι είναι περιούσιος λαός λοιπόν και βεβαίω το εκδηλώνουν σε κάθε στιγμή και ιδιαίτερα σε εκείνους τους κακόμερους ιθαγενείς που έχουν προ το βορρά Λοιπόν, βεβαίω υπάρχει και προοδευτική διανόηση, εκεί και προοδευτικούς κόσμο ο οποίος αγωνίζεται, αλλά το καθεστώς είναι αμιληκτό και αδίστακτο, για να ξέρετε τι κράτη έχουμε μέσα, συνεργαζόμαστε. Στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής ναι, ναι, ναι, Ένωσης. πολύ, εννοείς. πολύ, που τώρα θα γίνει ακόμα ναι. μεγαλύτερη με την ένταξη της ναύτα, δηλαδή της ελεύθερης ζώνης εμπορίου της Βόρειας Αμερικής. Μετά από το 15 κιόλας μας λέει ο κύριο Σούλτς, ίσω μάλλον να, να μην είναι η Μέρκελ που θα μας βάλει εκεί πέρα, αλλά ένα σαν Δημοκρατικό κόμμα, το οποίο σαν Δημοκρατικό κόμμα να ξέρετε ότι, όπως και το χρόνο, εξάρτάται περισσότερο από του Αμερικανού παρά το χριστιαν Δημοκρατικό. Αυτό είναι μια παράξενη στροφή της ζωής που έχει να κάνει. Το χριστιαν Δημοκρατικό το φτιάξαν οι ίδιοι Αμερικανοί, όντας κατακτητές του, της Γερμανία. Οι Σοσιαλδημοκράτε πολύ γρήγορα εξαγοράστηκαν από του Αμερικανού ε, από τότε, από το δεκαετία 1950, αρχέ του 1950, αμέσω μετά τη συνδίκη Βόνη το 1951. Εξαγοράστηκαν πλήρω, ε, λοιπόν, αλλά υπήρχαν δυνάμει επειδή είχαν σχέση με τα συνδικάτα και όλα αυτά και κρατήθηκαν μέχρι τη μεγάλη αλλαγή που συνετέλεσε όταν η Γερμανία άρχισε πλέον να ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε να ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό τη έδωσε ένα έναν αέρα mm -hmm. με αποτέλεσμα η ντόπια οικονομική ολιγαρχία να προσετεριστεί το χριστιανοδημοκρατικό Χριστιανο κόμμα του χριστιανοκοινωνιστέ και όλο το συμπράγκαλο που είναι γύρω τους ε, και με αυτοί να εκφράσουν, να εκφράσουν κατά κύριο λόγο το γερμανικό επεκτατισμό οι σωαλμογράτες μείνανε στις χρηματοδοτήσεις των Αμερικανών εξού και ο κύριος Σρέντερ ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα ως πράκτορας των Αμερικανών σε, σε ρώσικε επιχειρήσει και άλλου τύπου δραστηριότητε που είναι άλλε σκιώδεις και άλλε ε, δίθεν επιχειρηματικέ. Λοιπόν, ο κύριο Όλυ Ρεν λέει ότι η Ευρώπη θα σταθεί πλέον δίπλα στην Ελλάδα, αυτό ακριβώ φοβόμαστε κι εμεί. και ότι αποτελεί απόφαση ορώσημο, η συμφωνία του Eurogroup. Είναι σίγουρο ότι είναι απόφαση ορόσημο γιατί μετά από αυτήν έχει τελειώσει η Ελλάδα μας το, το έγραψε ο κ. Κράλογλου προχθές στο Capital και ζήτω κράβγαζε γι' αυτό τελείωσε η Ελλάδα ε, επειδή ο, ο κ. Κράλογλου ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ελληνοφόνων οι οποίοι ε, πρεσβεύουν την εξαφάνιση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους ε, κάτω από την πότα των το χρήματα του αγορών και τα λοιπά. δεν υπάρχει λόγος να εφίσταται ελληνικό κράτο. και δεν υπάρχει λόγος να εφίσταται ελληνικό λαός και με μεγάλη χαρά ζητοκράβγασε τελειώσει η Ελλάδα μετά τον κύριο και αυτό έχει γίνει απόλυτα αλήθεια θα το δείτε πως θα εξελιχθεί τι ιστορίε, δεν είναι μόνο η Επίτροπη γιατί διάβασα και μια εκπληκτική δήλωση του κυρίου Νίκου Κου Κιουτσούκι που είναι ο πρόεδρος δάκη ιδ ο πρωθυπουργός λέει και κυβέρνησης βαφτίζουν το κρέα ψάρι όπως έγινε και στις προηγούμενες επιτυχίες. «Επιτυχίας, ειρωνικά το λέει.» Ναι, βέβαια. Πανηγυρίζουν για τα αυτονόητα και στο δοκομμάτι, καμιλίζουν. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σε διαρκές μνημόνες και στενής επιτροπής και οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν αντιμετωπίσουν τον δοσκοπία των το μέτρων εξαθλίωσης. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, μιας και χρειάστηκαν μόλις 2,5 χρόνια για να διαλύσουν την οικονομία και να αυτοχοποιήσουν την κοινωνία». Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά... Yeah. Δεν ξέρω, δηλαδή... Εφόσον είναι έτσι, και είναι και πολύ χειρότερα από ό,τι το λέει και ως, ο και ο Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, να περιμένουμε τις επόμενες εκλογές να ψηφίσουμε κάποιος σαν τον Σαμαρά ο οποίος, χθε για παράδειγμα, όχι ο Σαμαράς, ο αντικαταστάτης του, ο ανταυτού είχε με τους πλησβευτές το, το 17 στη Μεγάλη Βετάνια και τον κεραγάνε κόκτελους μαζί με τους δικούς του με, τα με το πρωτοπαλίκαρα για να δείξει ότι δεν κινδυνεύει από αυτόν η ευρωζώνη και το ευρώ για τον κύριο Τσίπρα φυσικά μιλάμε δηλαδή συγγνώμη πόσο θα ξεφτιλιστούμε ακόμη δεν ξέρω δηλαδή είναι εντυπωσιακό ας. και όταν μας φτύσει κατά μουτρα και μας πουλήσει και αυτός όπως και οι άλλοι, ακριβώς τι θα πούμε τότε. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Πόσος θα έχει κοστίσει μέχρι τότε, σε θανάτους. Πόσα νέα παιδιά θα έχουν σηκωθεί και θα έχουν πάρει το νομάτιό τους. Πόσοι θα έχουν πεθάνει με την πείνα, τη οποία δεν καταγράφονται, οι αυτοκτονίες καταγράφονται, από ό,τι διαπιστώσαμε με τη δήλωση κ. Λινδάνδια, για 3.125 αυτοκτονίες, από το 2011. Το ερώτημα είναι οι, φ, οι φόνοι που γίνονται καθημερινά από του ανθρώπου που βρίσκονται νεκροί στα παγκάκια ή πεθαίνουν λόγω έλλειψη για το φαρμακευτική υποστήριξη νοσοκομιακή περίθαλψη mm -hmm. που δεν καταγράφονται. Κατα, καταγράφονται ω φυσιολογικά περιστατικά. Παρά το γεγονό ότι τα στοιχεία που μαζεύονται αυτή τη στιγμή από τα νοσοκομεία δείχνουν μια εκτείναξη που υπερβαίνει το 60%. Το ερώτημα, φυσιολογικά όλα βέβαια, όπω και προβληματικά αυτή που αφοβονούν. Πόσοι πρέπει να πεθάνουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το πράγμα που βιώνουμε δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει ή μπορούμε να ζήσουμε εμείς μέσα εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω το, το εξής στοιχείο επειδή ψάχνουν τώρα να βρουν να μαζέψουν τα 40 δισεκατομμύρια που δίθεν θα κάνουν παλά αγορά χρέους. λοιπόν το, το, το, το, ο λεγόμενος κλειστό λογαριασμό κίνησης οικονομικών προσώπων ιδιωτικού και δημόσιο δικαίωμα μέσα εκείνη και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα διαχειρίζεται Τράπεζα τη Ελλάδα, σας, λέ, σας λέω το Σεπτέμβρη είχε αξία 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ όλα αυτά έχουν μετατραπεί σε ομόλογα πιστεύω ότι θα μείνουν έτσι εάν γίνει επαναγορά σε αυτά τα ομόλογα τα 13,6 δισεκατομμύρια θα χάσουν περίπου το 70% της αξίας τους. Yeah. Δηλαδή θα μείνουν στο 30%. Yeah. Θα, τους δώσουν, θα τους δώσουν σε κάθε ευρώ 30 περίπου, 34 cents mm -hmm. σύμφωνα με την αποφασισμένη τιμή του Eurogroup. Yeah. Έτσι, για κάθε ευρώ για κά τα 13 λέγω, αν λοιπόν τα βάλουμε 100, το 30% στα 10 έτσι, είναι 3 εκατομμύρια. Και αυτά πάλι σε υβριδικά σε τίτλου δεν θα τους δώσουν κανένα ρευστό δεν θα πάρουμε λεφτά όχι σε υβριδικού τίτλους προσέξτε την υβριδική τίτλη σου λέει σου λένε ούτε καν ομόλογο για να το πουλήσει αλλά θα σου δώσω ένα IOU, μια δηλαδή ένα αποδεικτικό να. ότι σου οφείλουν αυτά τα χρήματα σου α. οφείλουν αυτά τα χρήματα τα οποία θα τα από τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων και πρωτογενών πλεονασμάτων που θα παράγει η χώρα. Όποτε και αν... Το καταλαβαίνουμε αυτό, τι, τι απαταιώνες είναι αυτή. Καταλαβαίνουμε ναι. τι θα κάνουμε. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο εδώ. Μόνο στο... Θα βάλω τον προφόλιο να το κάνουμε, μια ώρα νύχτα. Τι έγινε, Όπως έγινε κανά... ναι, ναι. Ελπίζω Πώς τουλάχιστον το, τα διοικητικά τα καλύτερα, συμβούλια ναι. τώρα ναι. Έτσι, των ασφαλιστικών τομέων oh. και των yeah. ιατρικών συλλόγων και των yeah. επιμελητηριών και των νοσοκομείων yeah. και των yeah. παραστηριών, yeah. να κινηθούμε yeah. πριν και εγώ τι θα έκανα, yeah. τι θα έκανα ή θα τα αξαργύρωνα, mm -hmm. τα ξαργύρωνα. έτσι αλλιώς έχει ανέβει η τιμή mm -hmm. περίπου εκεί είναι περίπου 35-45, θα το αξαργύρωσω mm -hmm. εγώ στην εθνή αγορά παραγωριστά τουλάχιστον, αν με τι άλλο, yeah. έτσι, Παρ είναι τα αφέσυρα. Θα τα Πώς τα... γίνεται αυτό δηλαδή. Τα βγάζω το λογαριασμό μου. Ε, έχεις το δικαίωμα αυτό. Βεβαίως, θα το πέσει από το δικό μου περιουσιακό στοιχείο. Ναι, δεν είναι βέβαια μου επειδή στην τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να ασφαλιστεί. Δεν κατάμια. δεσμεύονται αυτά. Δεν είναι δεσμευμένα. Ο νόμος δεν προβλέπει δέσμευση. Και αν τα βγάλω, να τα βγάλω ως ομόλογα. Τάρα, βέβαιος, έτσι, να το... τα δώσω ως ομόλογα. Να, να μου τα δώσω ως ομόλογα για να διαγρανώσω εγώ την πάτη μου. Οπότε όποτε και αν θέλω, τα διαχειρίζομαι όπω θέλω εγώ. Όπω το λέω εγώ. Δεν ξυπνάω μια ωραία μέρα και ο κύριο Προβόπουλο έχει κάνει ό,τι γουστάρει. Τώρα όμω, πριν μπουν στη διαδικασία επαναγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει πολύ να διεργά. γίνει η επαναγορά. Ναι. Να ναι. Θα γίνει η επαναγορά ναι. μέχρι 12 Δεκεμβρίου. Έτσι έχουν πει. Mm -hmm. Και έχουν εξισκιστεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Και προσπαθούν τώρα να περάσουν και τα 13,6 δισεκατομμύρια είναι του κοινού κεφαλαίου ναι. που, είναι ναι. η... που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδο. Ε, έχουν άλλα 25 στο χαρτοφυλάκιό του οι τράπεζε. Και το χειρότερο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα περάσουν και ομόλογα ειδικού σκοπού, αυτά που έχουν πάρει οι τράπεζε δηλαδή, για να πάρουν ρευστότητα. Και αυτό θα χρηματοδοτηθεί με. Ε, για αυτά τα ομόλογα που θα τα βάλουν στην επαναγορά, θα του τάξουν επιπλέον χρηματοδότηση από τον ELA. Από το ευρωσύστημα δηλαδή, στι τράπεζε. Νέα δάνεια δηλαδή για τι τράπεζε. Και σου λέω, όταν θα τα πάρουν αυτά τα δηλαδή, τράπεζε, γιατί θα τα δώσουν στην αγορά, αφού είναι δάνειο. Καλά, αυτά τα λέμε έτσι λέμε. Λοιπόν, α, θέλω, να πω, από είναι, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι πρόκειται για, ξε, για ξεκλήρισμα. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα είναι, είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να λέει εδώ το Bloomberg βγήκε και είπε επίσημα, το επίσημο. Ναι. Έτσι, Μιλάμε για κερδοσκόπους, δεν μιλάμε τώρα για... Λέει παιδιά, δεν χρειάζεται Παναγόρα χρέο η Ελλάδα. Διαγραφή χρέο χρειάζεται. Write ναι. down of debt, έτσι έλεγε. Διαγραφή θέλει. Και βεβαίω σήμερα παρεμπιπτόντω θα πούμε και αυτή την είδηση διότι δεν τη βλέπουμε να κινείται πουθενά εκδικάζεται mm. η αγωγή του Bloomberg εναντίον τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία αρνείται να δημοσιοποιήσει τον φάκελο το swap, α, των ελληνικών SWAP. Τι συμβάσει δηλαδή. Mm. Έχει προσφύγει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου τον Bloomberg εναντίον τη Ευρωπαϊκή mm. Κεντρική mm. Τράπεζα γιατί αρνείται να δώσει στην διεθνή αγορά α, το τι συμβάσει έχουν εκλειστεί με τα ελληνικά σουάπ. Τότε ήταν ο κύριος Τεσσέ, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ελληνική Τράπεζα και αρνήθηκε τρεις φορές δηλώνοντα ότι εάν αποκαλυφθεί, ε, αν δώσουμε στη δημοσιότητα τις συμβάσει, θα τρομάξει η αγορά. Φαντάσου να, τι έχει γίνει. Γίνε, για να λοιπόν, α, εν τω μεταξύ σουάπ υπάρχουν και γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται παρά το γεγονό ότι επίσημα η Ευρωζώνη μας λέει ότι έχει σταματήσει, και μάλιστα γύρω στάτον, επισήμως, μας είπε ότι έχει σταματήσει το 2004 η δραστηριότητα. Κολοκύδια με τη Ρίγανη, συνεχίζεται κανονικότητα. Mm. Λοιπόν, γι' αυτό και όλα τα οποιος δει στον πίνακα της διακύμανσης, <coughs> μάλλον το ληξιπρόθεσμων ομολόγων, το ελληνικο χρέου θα δει ότι το τελευταίο 1,1 δις προβλέπεται να α, πληρωθεί το 2057 με τα τωρινά δεδομένα γιατί ναι. έχουμε και χρέο που τρέχει ναι. με τα τωρινά το 2057 ε, πώ είναι δυνατόν δεν έχουμε ομόλογο πάνω από 30 χρόνων από 30 χρόνια ναι. έτσι το μεγαλύτερο δηλαδή ομόλογο είναι μέχρι το 2042 Αλλά το 57 Τι θα συμβεί Σουάπ θα συμβεί Είναι το σουάπ Συν οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει κρυφτεί πίσω που δεν το ξέρουν mm -hmm. Αυτό είναι υπαρκής λόγος Για να διαγράψεις χρέος Κηρύτωσοντάς το παράνομο Γιατί mm -hmm. δηλαδή από τη στιγμή που δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία διαχείριση. Το χρέο είναι παράνομο Όχι μόνο σε σχέση με, τον, με το ελληνικό δίκαιο Πιο δίκαιο αυτό έχουν ναι, ξεκληρήσει ναι. αλλά και σχέση και κυρίω με το διεθνές δίκαιο είναι, ναι. δεν νοείται δημόσιο χρέος όπου η διαχείρισή του δεν είναι δημόσια όλες οι πράξεις του χρέους πρέπει να είναι δημόσιε από τα στιγμή που δεν είναι δημόσιες είναι παράνομες μάλιστα. αντιλαβού σου δίνει, σου δίνει Βεβαίω να... δεν, μπορείς, δεν μπορείς και μάλιστα αυτό μπορεί να το στηρίξει και στις πρακτικές και στι πρακτικές των μεγάλων κρατών. Κανένα κράτος, Εθαρτανία, Ηνωμένε Πολιτείες, ακόμη και η Γερμανία, αν και για τη Γερμανία δεν είμαι σίγουρο. Όλες οι πράξεις δημοσίου χρέους είναι δημοσιές, καταγράφονται και είναι προσβάσιμες σε όλους. Mm -hmm. Και τους κατοίκους, που καλούνται να το καταγραφεί και στου άλλου, Θα μου πει, εάν ήταν δημόσιο και εδώ, αυτό είναι επαρκές, τώρα μην είναι παράνομο. Όχι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την παρανομία του δημόσιου χρέους. Αλλά εδώ είμαστε καταφανώς, δηλαδή πως να το πούμε, είμαστε και ιστάδι, περίπτωση, ε, το δημόσιο χρέος να είναι παρανομό. Λοιπόν, θα κάνουμε μία διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα διαβάσω και κάποια μηνύματα των νεακροατών πάνω στον που έχει τεθεί σήμερα. Ε, να πω ότι πριν κάνουμε Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων Πέντε προσκλήσεις για το θέατρο Α Ο Εχθρός του Λαού Μια πραγματικά σπουδαία παράσταση Του Στέφανο Λινέου Εξάλλου ο Στέφανος Λινέος Μας έχει συνηθίσει πάντα να δίνει ε, Προσεγμένες και σημαντικές παραστάσεις Μεγάλων θεατρικών συγγραφέων Λοιπόν ΕΠΑΜ και νο, Τη λέξη παράσταση, το όνομά Και η αποστολή στο 344 Πέντε διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για καλό ποιοτικό θέατρο. Την Παρασκευή το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, ένα υπεροχό κομμάτι, σε νεότερη διασκευή βέβαια, ε, Κατερίνα Γόγου, η ποιήση. Ε, να πω εδώ, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γιώργια Μπάστα, 20 λεπτά ακόμα μαζί να σας. Να παιδιά, ε, ε, ε, μου είπαν ότι... Mm -hmm. Ε, Πήραν την πρωτοβουλία να μελοποιήσουν το ανέκδοτο ποίημα του Μηλίου Βεάκη Μηλίου που διαβάσαμε, Μιλίου Βεάκη. Μιλίου Βεάκη που διαβάσαμε ε, εδώ από την ναι, ναι, ναι. και ευχαριστούμε το φίλο που το έστειλε ωραία κίνηση αυτή ναι και γενικά θα, θα προσπαθήσουν να το και να το μελοποιήσουν mm -hmm. ελπίζω να τα καταφέρουν και να δώσουν πραγματικά κάτι, κάτι ωραίο mm -hmm. ε, αξίζει τον κόπο πιστεύω όχι, ε, σίγουρα αξίζει τον κόπο και ε, μου αρέσει το γεγονό ότι νέα παιδιά είδες ψάχνοντας πίσω στις ρίζες μας και σε ανθρώπους που έχουν δώσει πολλά ε, δημιουργούν και θα δώσουν στους νεότερους... Σίγουρα. Λοιπόν, να διαβάσω ε, ένα μήνυμα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ε, καταρχά να πούμε ο, ο προβληματισμός που ίσως ε, σήμερα εδώ μοιραζόμαστε μαζί σα. Δεν σημαίνει και παρέτηση. Έτσι, οπότε αυτό για να κάθεση χάσω κάποιους που σταλούν μηνύματα. Λοιπόν, ο προβληματισμός ε, δεν σημαίνει παρέτηση. Ούτε Απλά δεν άλλη... μπορεί κάθε μέρα το ειδικό σου να αν... λοιπόν, είναι Ευχαριστούμε λοιπόν για το γεγονός ότι μα στηρίζετε. Θα πω λοιπόν ένα μήνυμα, έχουμε λάβει πολλά, αλλά θα πω ένα από αυτά του φίλου μα του Θάνου, ε, που υπογράφει φίλος εκπομπή. εκπονής. Πριν το διαβάσει. Ναι πριν το διαβάσεις. Ε, είναι απλά επειδή ξέρεις τι Εγώ ξέρω τι θα συμβεί. Αυτό mm είναι. -hmm. Και ξέρω με μεγάλη ακρίβεια τι θα συμβεί. Όχι φαντάζομαι ή υπολογίζω. Mm -hmm. Ξέρω mm -hmm. τι θα συμβεί. Mm -hmm. Και αυτό είναι μεγάλη, μεγάλο βάρος πολλές φορές. Mm -hmm. Να ξέρεις mm -hmm. τι θα συμβεί mm -hmm. και να λες... Πώς να το κάνω χτίμα όλου του κόσμου ώστε να ξεσηκωθεί πριν συμβεί. Γιατί αυτό δεν είναι, δεν είναι μοιραίο να γίνει. Ναι. Από μας εξατλώτα. Και αυτό είναι που πολλές φορές με καταβάλει. Δηλαδή, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω κάνει αρκετά. Ή κάτι πρέπει να έχω κάνει λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, για να μην έχει ακόμη ο κόσμος Δεν είναι τι απλό που κάνει ο καθένας. Λέει ο κόσμος ακούει απλώς δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει Αλλά αυτό λέει, που λέει ο Δημήτρης έχει δίκιο Θα πρέπει να αφυπνίσουμε τον κόσμο ξεκινώντας από τους κοντινούς μας ανθρώπους Ένας φίλος της εκπομπής άκουσε τώρα τι κάνει Το περασμένο μου λέει Σάββατο έκανε εγώ μια συγκέντρωση στο διαμέρισμά μου Κάλεσα την πολυκατοικία, τους, ε, τους γειτονές mm -hmm. μου, έτσι. Mm -hmm. Και μίλησα για αυτό που ακούει εδώ από τι ομιλίε όπως είναι εντάξει από την εκπομπή. Με κοίταγαν, λες, και τα άκουγαν για πρώτη φορά. Εγώ λέει, είμαι αποβασισμένος να συνεχίσω, να τους δώσω να καταλάβουν τι πρόκειται να τους συμβεί, γιατί το έχω χρέο προς το παιδί μου που δεν θα έχει ζωή έτσι όπω πάω. Τελικά δηλαδή θέλω να πω, γι' αυτό διάβασα το μήνυμα γιατί εντάξει μα στέλνουν και άλλοι άνθρωποι πολύ ριζοσπαστικές προτάσεις από το να πάμε όλοι μαζί να... να τα προωθούμε στην Ακρόπολη και να κάνουμε ριζοσπαστικά εγώ όμως προηγούμεσα να διαβάσω αυτό και ευχαριστώ όλου για τι ιδέες σα έτσι από τους πολύ... να θυμηθούμε τις θερμοπύλες κάποιοι άλλοι μου στέλνουν εδώ μηνύματα, στέλνουν μηνύματα. λοιπόν και άλλα πολλά από απλά έω πιο έτσι θεαματικά για ακτιβισμούς και άλλα πράγματα εγώ απλά διάβασα και λέω ένας απλός ε, δίνει τον αγώνα του στην καθημερινότητά του. Και είναι πολύ σημαντικό στα Δεν πιστεύω εγώ. εγώ νομίζω Φτέρεις. ότι ε, το να μάθει ο άλλος να ακούει καταρχήν να ακούει την πραγματικότητα mm -hmm. και να συνειδητοποιεί αυτό που βιώνει είναι πολύ μεγάλο άλμα. Καταρχήν οδηγεί στην αποτοξίνωση. Μια αποτοξίνωση που τη χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από τα παιδιά στο, στα κέντρα αποτοξίνωσης. Mm -hmm. Είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτά τα παιδιά. Και έτσι μόνο που θα γίνει, δεν ξέρω, μερικέ φορέ να μαζευόμαστε όπω ξέρω εγώ σε ορισμένε κοινότητε που φωνάζουν οι Μωτάδε και είμαι καλά. Ναι. Το κάνουμε κάθε πρωί μαζί με του γείτονε. Βγείτε στο βαλκόνι α πούμε, το φωνάζουν. Mm -hmm. σω έτσι ξέρω εγώ συνειδητοποιήσει ο κόσμο ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Και λέω αυτό το πράγμα, ρε το μου, γιατί δεν έχω κάνει μία φορά λάθος. Ότι δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Και δεν, γιατί δεν είναι υπολογισμός. Κάνεις έναν υπολογισμό και σου γίνει λάθος. Όσοι έχουν, το, το, έχουν ας πούμε, το, τη διάθεση, mm -hmm. ας κάτσουν να διαβάσουν το, το βιβλίο το, και την πομπία, τα άθρα. Τα ξεφίλιζα εγώ τις προάλλες για, κά... yeah. για να βρω κάποια στοιχεία που χρησιμοποιείς και όλα αυτά και μου κάνει εντύπωση το... Είναι γραμμένο για τώρα, yeah. αλλά βεβαίως είναι γραμμένο πριν 2 χρόνια. Είναι τα άστρα που έρχεσαι στο ποντίκι. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι λάθος κάνω, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το δράμα της ιστορίας, είναι ότι ξέρω πολύ επακριβώς πώς θα πάει η ιστορία και να σου πω κάτι τι δηλαδή. εγώ έχω προκαλέσει ανοιχτά οποιονδήποτε να <κοί> <κοί> διαψεύσει ανοιχτά ναι. λοιπόν και δεν έχει βρει κανένα κανένας να βρε, για να δεν έχει βρεθεί υπάρχουν κάποιοι ηλίθιοι που λένε ηλίθια πράγματα εντάξει δεν ασχολείται ε, με αυτό φαίνεται πλέον να σου πω κάτι ακόμα και τη σημερινή σου Παρουσία το πρωί στον Αντένα ή σε άλλες συνεντεύξεις που παρακολουθώ ειδικά το τελευταίο διάστημα όπου παρατηρώ ότι οι συνομιλητές σου δεν λένε ότι σε κάτι κάνεις λάθος ή κάτι δεν το λέ, ξέρεις α πούμε. Λένε, ναι βεβαίως, αυτά που λέει ο κ. Καζάκης είναι σωστά, αλλά λένε ένα αλλά και... Όχι θεωρώ ότι είναι... Θεωρώ ότι είναι δοσμένη κατάσταση και οπότε no. με δοσμένη την κατάσταση... Τι μπορείς να κάνεις, βεβαίως με δοσμένη την κατάσταση τίποτα δεν να κάνεις εκτός από τον από λένε, να γαργαλάς τον εαυτό σου τη νύχτα για να γελάς. Ε. Τίποτα ε. άλλο δεν πρέπει να κάνεις. Ε. Γιατί ο, η μόνη χαρά που θα βιώσει από το Κυπρός είναι μόνο αυτό. Και αυτό είναι, δεν είναι σίγουρο γιατί πλέον στην κατάθλιψη που έχουν οδηγήσει τον κόσμο και που θα τον οδηγεί κατά την εμεινότητά του ούτε το αυτό γαργάλιμα θα σου δίνει έξω Δεν αισθάνεις φορές ότι Αντιμετωπίσω ω εξή, επειδή έλεγες πριν ότι ρε παιδί μου που βρισκόμαστε, πώς έχουμε γίνει, πώ αντιμετωπίζουμε Απλά τα αυτού. Σε πω λέον τα... εαυτό μου άχρηστο αυτών των ζητημάτων. Ναι, καλά, τα εξώ δεν θα συμφωνήσω, θα συμφωνούν. δεν είναι το, ε, δε το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Κατάλαστώ στο να μπορέσει πα... να αποτρέψει. Να τον κόσμο έγκερα να μην βιώσει αυτό που έρχεται. Καμιά φορά δεν όμως που λένε ότι άστο να το ζήσει <laughs> Διότι τίποτα να το, το βάλεις θα τον σκοτώσει. Με, με, κάτι. Αυτό το δράμα Δεν μπορείς να του ε, Μεταλαβα... Ε, με Ωπα ε, να το το σαγα <coughs> Να του περάσεις όλη αυτή τη γνώση Και αυτά που γνωρίζεις εσύ Ακόμα και αν Τε σε ακούει και σε πιστεύει Επειδή δεν έχει τη γνώση αυτή. Σου λέει κάπου υπάρχει κάτι θα γίνει ή υπάρχει μια άλλη μερίδα που ξέρει τι λέει «Έλα Ρεκαζάκη, τώρα εσύ μα μιλάς για με έναν κόσμο δικαιοσύνης, Ειρηνή, δημοκρατίας, αλληλεγγύης, που τα είδες αυτά που υπάρχουν, πότε έγιναν για να γίνουν τώρα» Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Ναι, και όπως είπε ένας φίλος, πολύ καλό φίλος, και νόμιζω ότι είχε πολύ το δίκιο, και στην αρχαιότητα όταν σκεφτήκανε και επινοήσαν τη δημοκρατία δεν υπήρχε πουθενά άλλο ήταν εντελώς πρωτότυπο πολιτεύμα και το δημιούργησαν εδώ, σε αυτές, σε αυτές τις περιοχές, σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Και κράτησε όσο κράτησε. Και όσο κράτησε δεν υπήρχε πουθενά άλλο. Πουθενά άλλο. Και χάρη αυτό το πράγμα έμειναν οι Έλληνες στο, στο μυαλό της ανθρωπότητας, στο νου. Και αποτύπωσαν τον πολιτισμό στη, συμ... στη συμπίκνωσή του. Αυτό πάντως είναι μια γνώση, που θέλω να σου πω ότι πολλοί Έλληνε δεν κατέχουν και δεν έχουν ω βιομα, κατάλαβα, είναι πολύ δεν σημαντικό τους αυτό. Ότι, ξέρεις, γύρετε, ξέρω, δεν του σταμάτησε ότι ξέρει τι γίνεται, δεν υπήρχε κανένα γιοριάτη ή κανένα γυλίω τίποτα πούμε, την εποχή γίνει Φουλίδης. να του πει και πού είναι αυτά κύριε κύρια κι Ναι, ναι. Το μα κάνετε Βόρεια κορέα κύριε. Μη... Ναι, ναι. θέλω να πω δηλαδή. Δεν του σταμάτησε κανένα τέτοιο. Είναι το πούμε καιρό και ολόκληρο και που ξέρει, πολύ ωραία ο λαό έτσι να απαντάει σε δύο πράγματα ο οποίος και την ιστορία ξέρει ότι όταν πλέον οι προσδοκίες του κόσμου συγκρούστηκαν με τα παγιωμένα συμφέροντα του γεωχτιμόνου που ήταν η τις τη εποχής λύθηκε πολύ εύκολο το θέμα τη νύχτα αργά σάλταρε μέσα κάποιος κάποιοι ξυπνούσαν αυτούς που μπαίνανε εμπόδιο και τους λέγανε «Ήμου εφιάλτης» και τους έκοβαν το Λαρίγκη. Έτσι κατακτήθηκε η δημοκρατία στην Αθήνα. Τρώμαξαν τόσο πολύ οι άγχουσες τάξεις από τη δράση του εφιάλτη mm. που έμεινε μέχρι σήμερα. Οπότε... Είχα εφιάλτης τον ύπνο μου. Οπότε είναι αυτός ο εφιάλτης για τον οποίο έμεινε αυτή η δράση και όχι ο εφιάλτης είναι... Όχι το διάλυτο δερμογλώ. Έτσι. Αυτό τώρα που λες ε, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουμε αυτό το, ιστορικό πουλές, από έτσι, το. Ο, αυτό το ιστορικό που την ιστορία. ότι έχει συμβεί με Εφιάλτη Το κίνημα του Εφιάλτη ήταν από Βέβαια Δημοκρατία εφιάλτη, στην Αθήνα ναι. ε, που έγινε μετά την α, συσάχθεια του Σόλωνα αλλά α, η συσάχθεια δεν έφερε τη Δημοκρατία ήταν η προπόθεση για να γίνει η Δημοκρατία αλλά δεν έφερε τη Δημοκρατία. Ο Ιφιάλτης την έφερε, που ήταν ένας τύπος, ο οποίος ξέρουμε ελάχιστα για, αυτό, για αυτόν και για το κίνημα που συγκρότησε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι ένωσε το Δήμο. Ήταν ο πρώτος που ένωσε το Δήμο. Που ήταν ο λαός εποχή. Ναι. Τον ένωσε. Mm -hmm. Και απέναντι, και όταν τον ένωσε λοιπόν έμεινε απογυμνωμένη η ολιγαρχία του πλούτου τη εποχή και τη πολιτική που έλεγε την πόλη, mm -hmm. την πολιτεία της εποχής. Οπότε τι έγινε, απέναντι σε αυτήν απ στην αρχή με πολιτικό, με πολιτικά μέσα διεκδίκησαν την εξουσία. Όταν είδαν δεν μπορούν, γιατί οι άλλοι εξαγοράζουν, πληρώνουν το και σκοτώνουν. Μία, δύο, τρεις τότε αποφάσισε και είπε, αφού σκοτώνετε εσείς, θα δείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Mm -hmm. και έτσι τη νύχτα έγινε ο εφιάλτης όλων αυτών των τύπων. Και έτσι ήρθε η δημοκρατία. Και έτσι ήρθε η δημοκρατία. Ε, και μετά κλεισταίνεις τη, θε, τη θεσμοθέτηση συνταγματικά να το πούμε έτσι με, με τους όρους της εποχής εκείνης mm. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν ενωθεί ο λαός και αν δεν βρει τους δικού του εφιάλτες που θα γίνουν αληθινοί εφιάλτες για τους προύχοντες και κατέχοντε, τότε δεν πρέπει να δούμε αναβούμε πρόσωπο. Είμαστε τόσο κρίσιμα Έχω... Η πολιτική τάξη τη χώρας με τα μεγάλα οικονομικά αφεντικά που είναι τα ντόπια και τα ξένα έχουν πάρει μια πολύ μεγάλη απόφαση να μας ξεπαστρέψουν θα μας ξεπαστρέψουν μέχρι το τελευταίο δεν ξέρω πρέπει να φτάσουμε στον τελευταίο για να πούμε okay. να κοιτάξουμε γύρω μας και να λέ, δεν έχει μείνει κι άλλος «Α, είμαι μόνος μου» τώρα κατάλαβα αυτό που μου έλεγε ο άλλος αλλά πλέον θα είναι θα μας ξεπαστρέψουν έχουν πάρει απόφαση να χύσουν αίμα και να το χύσουν το θέμα όχι μόνο οικονομικά μέσα μόνο, αλλά και με στρατιωτικά. Δυστυχώς, σε όσους το έχω πει από τους πολιτικούς, δεν καταλαβαίνουν για να, για να μιλήσω γενικά Δεν καταλαβαίνουν και ενώ για τα δημιουργωνιακά κομμάτα. Δεν καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, για δεν για ορισμένους βάζω το χέρι, μου, το, το χέρι στην καρδιά και λέω ότι είναι πουλημένα το Μάρια είτε το παίζουν αριστερή είτε όχι. Και έχουν παίξει το παιχνίδι αυτό. Έχουν σωματωθεί πλήρω το παιχνίδι. Δεν είναι οι Αλλά λόγω τη κυριαρχία απόλυτης πολιτικής βλακείας, αυτό που πολύ όμορφα η κλασική φιλοσοφία ονόμαζαν κοινοβουλευτικό κρετινισμό η βλακεία που παράγει ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν αντιστοιχεί στη δημοκρατία, όπω το σημερινό κοινοβούλιο, λοιπόν, παράγει έναν απίστευτο κρετινισμό αυτό λέγανε. Και αυτό ο κρατηνισμό σε εμποδίζει να κοιτάξει έξω και πέρα. Από, αυτή, από αυτό το στρεβλό ε, οικοδόμημα που λέγεται κοινοβούλιο που δεν είναι όμως. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν το που πάμε. Μιλάμε στη λέγη του Κουκουέ, ας πούμε, ή του ΣΥΡΙΖΑ ή το Ανεξά των Ανεξάτων Ελλήνων και οι δεν, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν αντιλαμβάνονται το που πάμε. Νομίζουν ότι αυτοί θα πηγαίνουν με ομαλότητα, θα μας δίνουν κάποια λεφτά, θα πηγαίνουν επειδή πρέπει του και την επιχορήγηση. Νομίζουν ότι είναι ένα με λίγα δεν έχει τίποτα. Του λέω παιδί μου θα έχουμε τε, τεθαρακισμένα σε λίγο. Με βαρύ οπλισμό θα κυκλοφορούν στου δρόμου. Εκεί πέρα δίθεν για να αντιμετωπίσω του ένοπλου λαθρομετανάστε οι οποίοι θα μα απειλούν. Οι οποίοι οι ίδιοι θα του έχουν εξοπλίσει και οι ίδιοι θα του έχουν, έχουν πει ρημάξτε αυτόν τόπο για να έχω το δικαίωμα να σκοτώσω. Δεν καταλαβαίνουν τις μιλάω. Ναι ε, παιδιά το έχουμε δει να παίζεται αυτό. Το έχουμε δει να παίζεται στα Βαλκάνια. Το έχουμε δει να παίζεται στην Αφρική. Το έχουμε δει να παίζεται... Για αυτό... Γιατί νομίζω το ξέρω εγώ. Οποιοδήποτε το ξέρει. Έχει ασχοληθεί με το θέμα. Το ξέρει. Ξέρει δίμο το δήμα πώς ξελίσσεται αυτή η ιστορία. Και είναι σαν μιλά σε ντουβάρια. Σε ντουβάρια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή ειλικρινά δηλαδή. Τι περιμένει α πούμε να του δώσει την ευκαιρία ώρας να πάει να ψηφίσει. Αν είναι δυνατόν, με τον πιστόλι στο γρόγο θα τον πηγαίνουμε. Όχι τον προηδέει, το πιστόλι του Περδιτέρη, το ανύπαρκτο, το λεκτικό, το πραγματικό πιστόλι θα το βάλω στο γρόγο, να τον πάνε. <ετοίκαλυμα> Α, ευχαριστούμε τον Ανδρέα που μας υπενθυμίζει και για αυτά που μας λέει. Ναι, όχι στην απογοήτευση, όχι την παρέτηση. Είμαστε μαζί σου, Ανδρέα. Μας έστειλε κάποια στοιχεία για την Ελληνική Δημοκρατία με βάση αυτά ελλ του ευχαριστούμε πάρα πολύ Λοιπόν Ως ε, ο νου που ξεκινάει επιτέλους Τη σχολή του ΠΑΜ το... Όπου θα δοθεί ευκαιρία Να τα κουβεντιάσουμε αυτά πολύ αναλυτικά mm. Τουλάχιστον για όποιον θέλει να μορφωθεί mm. Να... Τα... Έχει κλείσει όμως, ο κλείσει δηλαδή το έχουν υποβάλει αυτοί που θέλουν <σχερ> να... <σχερ> να... <σχερ> ίσα, ίσα. <σχερ> Ά, <σχερ> θα ανοίξει τώρα, θα γίνει η γραφή Ά, και... Ωραία, ναι, το πεις Οπότε ναι, να το ναι, ναι, να κάνει ο πούμε εδώ τότε, γιατί οι ακροατές θα ενδιαφέρουν, το εγώ, ότι έχει έχουν δεν είναι έτσι. Λοιπόν... Καλά, από θα τα πούμε. <σχειά> Να πω λοιπόν και σε κάποιους φίλους από την Κόρυνθο που μα στέλνουν μήνυμα, γιατί μας περιμένουν σήμερα το απόγευμα. Ναι, Είναι στι μισή στο εργατικό κέντρο σήμερα η ομιλία του Δημήτρη Καζάκη, στο εργατικό κέντρο τη Κόρυνθου. Mm -hmm. ε εκεί θα είμαστε παιδιά και μην ανησυχείτε, θα τα πούμε από κοντά. Εντάξει, <σχειά> γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα από Κόρυνθο και λένε: Περιμένουμε τον Δημήτρη σήμερα εδώ, δυνατό όπω πάντα και πρωτοπόρο. Εντάξει. <σχειά> λοιπόν, και απλά... Σε άκουσαν σήμερα έτσι και λέει Δημήτρη... Όχι, απλά δεν, δεν μπορώ δεν αντέχω, ας πούμε, στη συνείδησή μου να, να βλέπω να γίνεται αυτό πράγμα που γίνεται γύρω μου και εγώ να είμαι μέσα στην τελή χαρά. Δεν γίνεται. Ε, πώς να το κάνω, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Να σου πω... Δεν είμαι ούτε τσίπρα, ούτε παπαρίγας, ούτε... καλά, δεν γέλος, ούτε κουβέλις, ούτε τίποτα mm. απ' όλα αυτό το σκυλολόι. Mm -hmm. Λοιπόν και δεν μπορώ τι να κάνω. Ε, στο πρόσωπο αυτού των ανθρώπων βλέπω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Και είναι δηλαδή τρελό να σκεφτεί το τι θα συμβεί και το τι θα συμβεί. σημαίνει η ίδια, το τι θα συμβεί. Το, το αμέσω γονικό διάστημα. Όχι, συμβαίνει ήδη. Θα, σου δω, θα δώσω μια εικόνα πραγματική και έτσι θα δώσω μια απολογία γιατί ίσω σήμερα εγώ δεν είμαι στα επάνω μου ώστε να μπορέσω να σηκώσω και το θημίτρι. Μιλάω τώρα με ραδιοφωνικού ε, όρου. Διότι χθε το βράδυ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Και αυτή είναι μια πραγματική ιστορία, μια πραγματική εικόνα. Δεν θα έρθει, είναι εδώ, είναι το σήμερα. Ε, από μια παλαιότερη έτσι ήταν η γειτονισά μου κάποτε η γυναίκα αυτή, μέχρι πρόσφατα, και ο άντρας της έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Δυστυχώ εχθέ το μεταφέρανε, ξέρει ότι ζω εκτός Αθήνα. <Ρίχα> Αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα, διότι το πρώτο νοσοκομείο που σε μεταφέρουν είναι η Κόρινθος Η Κόρινθος ω νοσοκομείο δεν υπάρχει πια. Όπω όλε οι υπερχικέ πολιτείε. Το μεταξύ μα αστείο σε εισαγωγικά τραγικό διό, αν πα εκεί έχει πεθάνει. Δεν ισχύει μόνο για την Κόρινθο. Είναι όλα πράσιμο. τα υπερχειακά νοσοκομεία πλέον. Αυτό ο άνθρωπο πήγε μετά τον πρώτη γιατρό παρακολ... που μπόρεσε για τον ίδιο, ότι Πρέπει να πάει άμεσα, γιατί είχε τα σοβαρά προβλήματα, ε, να γίνει εκροτεριασμό στο πόδι του. Μάλιστα. Μιλάμε για τέτοια εικόνα. Λοιπόν, μετά από φοβερέ διαβουλεύσει και τηλέφωνα, κατέληξε στο Αττικόν παράνομα, έτσι γιατί έπρεπε να τον πάρει στην Κόλνθο και το πήγαινε στο Αττικόν, αλλά στον Κόλνθο θα πέθανε, τον βάλανε τον άνθρωπο, τον εγχειρήσανε μέχρι τι 5 τα ξημερώματα και σήμερα που είναι στο διάδρομο. Διότι δεν υπάρχει κρεβάτι Εντάξει πάλι καλά που α, τον εγχυρήσαμε ναι, στο, πραγμα... στο σωστό πόδι στο σωστό πόδι στο σωστό γιατί εδώ πέρα ακούμε φοβερά πράγματα ναι. αυτή είναι μια πραγματική εικόνα μιας οικογένειας α, και αυτό του ανθρώπου του κόψανε και όλα τα επιδόματα θέλω να σας πω αν είναι δυνατόν αν... αν... και ζουνε ε... Μα το είπαμε. όχι σε καθεστωστό σας σήμερα οι λεγόμενοι εξυχρονιστές αποδεικνύονται πιο ομοσταγής από τους ναζί τις χειρότερες περιόδου οι ναζί των κρεματορίων του Auschwitz και των υπολείπων ευαγών ιδρυμάτων που είχαν ιδρύσει δεν ήταν τίποτα μπροστά στου σύγχρονου εξηγωνιστέ τύπου Κάλογλου και λοιπόν ε, επιτιβίων ναι. οι οποίοι λένε ζήτω τελείω η Ελλάδα. Χάρη στα αφεντικά. Αφεντικό η Ρένερ πρέπει να τρελαθώ τελείω α πούμε. Ένα, ένας... Τι να πει ρε παιδί μου μετά μου λένε ότι βρίζω. Ε, αυτό στην κανονική σου ζωή στην κανονική ζωή θα τον είχαν κλείσει σε ίδρυμα για να τον παρακολουθούν διότι ο άνθρωπος πάσχει πάσχει είναι να ζει από τη φύση του όχι από λόγω ιδεολογία mm -hmm. να ζει, αν δείτε κείμενά του ειδικά παλιά την εποχή που ήταν πολιτευτής στη Φιλανδία να ζει, να ζει σκέτος τέτοια ιδεολογία έχει αυτό ο τύπο. και τον έχουμε εδώ και, και τους περιφερόμαστε ναι. λες και είναι αυτοκράτορας. Και το έχουμε δώσει εξουσιοδότηση έτσι όλη την δικαιοδοσία να παίρνει αποφάσεις για μας. Λοιπόν, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο, διότι είναι δύο και μισή. Ναι, διότι... πρέπει να παραδώσουμε, να ναι, μάλλον να ξεκινήσουμε. Αυτό διότι δεν έχουμε χρόνο να καλυστερούμε, <laughs> <σχ> πρέπει να ξεκινήσουμε για κόρυθο. Ε, να πούμε ότι εσείς και αφού κλείσει η εκπομπή μπορείτε να στέλνετε SMS για να συμμεταχετε στην κλήρωση της Παρασκευής πέντε διπλές προσκλήσεις Θέατρο Α, Στέφανος Λινέος ο εκθρός του λαού ε, ΕΠΑΜ και τη λέξη παράσταση το όνομά σα και αποστολής το 54344 Λοιπόν, μέχρι αύριο θα σας έχουμε φέρει νέα από την επαρχία λοιπόν, και θα έχουμε πάρει κι εμείς ε, θάρρο από εκεί έτσι, και Ανάσα, okay. λοιπόν, έτσι πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά ε, και μείνετε εδώ, συντονισμένοι στον NART FM στους 90.6.